Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλώτης» που συνέγραψε ένα από τα πνευματικά του τότε παιδιά «Ο γέρον Εφραίμ ο ησυχαστης και σπιλότης που εχρημάτισε πολλά γερον Εφρέμ ο φιλοθεητης που ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο περί της πρώτης συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο. Ο πατήρ Ερμόλαος είχε πάει στον γέροντα κάποιος μοναχός Ερμόλαος που ήταν πάρα πολύ απλούς. Κάποτε είχε χάσει το ρολόι του και έψαχνε παντού να το βρει, αλλά δεν μπόρεσε. Μετά από ώρες τον βλέπει ο γέροντας κατά στενοχωρημένο και του λέει «Ε, δεν πειράζει Ερμόλαε μπορούμε να σου βρούμε άλλο» το απαντάει ο πατήρ Ερμόλαος «Καλά, το ξέρω ότι μπορούμε να πάρουμε άλλο αλλά εγώ στενοχωριέμαι που έρσερνα μαζί μου τον φύλακα άγγελό μου και τον κούρασα». Ο γέροντας καμιά φορά για να ξεσκάσει πείραζε λίγο τον πατέρα Ερμόλαο κάποτε του είπε «Ερμόλαε, ξέρεις τους ήχους της Βυζαντινής μουσικής. Εγώ, πώς δεν ξέρω. Άμα είναι ίσιος, κάνω ίσιο το στόμα. Άμα είναι πλάγιος, κάνω πλάγιο το στόμα». Άλλη φορά πάλι, ο πατήρ Ερμόλαος πήγε και είδε που ήθαναν φανέλες στον αργαλιό. Όταν γύρισε, του λέει ο γέροντας «Ερμόλαε, μπορείς να μου κάνεις μια φανέλα» Εγώ δεν μπορώ. Πώς δεν μπορώ. Άμα βάλω από εκεί το καρούλι και κουνήσω αυτά θα βγει φανέλα από κάτω. Κοντά στον γέροντα Ιωσήφ ήλθαν να υποταχθούν και άνθρωποι λόγοι και μεγάλοι στην ηλικία όπως ο πατήρα Αθανάσιος Βαλσαμάκης ο φαρμακοποιός ο πατήρα Αθανάσιος Καμπανάος ο γιατρός από τη Λαύρα ο πατήρ Γεράσιμος μενάγια ο χημικός, ο πατήρ φρέμ, ο μετέπιτα πνευματικός στον Βόλο και άλλοι. Εκτός όμως από τους μονίμους αδελφούς, συχνά έκαναν επισκέψεις και πολλοί άλλοι και μερικοί παρέμεναν περισσότερο χρόνο. Ο γέροντας του ανάγκαζε όλους να κάνουν αυστηρή άσκηση. Τους έδινε συνήθως ένα κοσερβοκούτι με βρεγμένο παξιμάδι για όλη την ημέρα, ακολουθώντας το πρόγραμμα της προσευχής που είχε ο ίδιος. Όλες τις ακολουθίες με κομποσχύνη και καλλιέργεια της γνώση σιωπής. Τα πράγματα όμως έδειξαν, επειδή ο γέροντα ζούσε πολύ υψηλή ζωή, ότι η συνοδεία του δυσκολευόταν πολύ να τον ακολουθήσει. Για παράδειγμα, μια φορά ο γέροντας ρώτησε έναν από τη συνοδεία του. Πώς πέρασες το βράδυ στην προσευχή σου. Είχε δάκρυα, κανένα όραμα, καμιά θεωρία. Αχ, λέει αυτός, με έφαγαν οι ψήλοι. Ε, λέει ο γέροντα, τι πήρα μαζί μου. Τι ανθρώπους πήρα στον Άθωνα. Οι υποψήφιοι ασκητές είχαν μεν πολύ ευλάβεια στον γέροντα και καλή προαίρεση. Αλλά σαν άνθρωποι προχωρημένη ηλικία εδυσκολεύοντον να ακολουθήσουν το αυστηρότατο τυπικό του. Έτσι προκαλούσαν προβλήματα ζητώντας συγκατάβαση και αλλαγή του τυπικού. Από μια μεριά είχαν κάποιο δίκιο, διότι το τυπικό ήταν πολύ αυστηρό και αυτοί ήσαν ηλικιωμένοι. Αλλά από την άλλη μόνοι τους επέλεξαν να ακολουθήσουν τον πιο αυστηρό τρόπο ασκητικής ζωής στην έρημο του Αγίου Βασιλείου ο γέροντα ως ερημίτης και ησυχαστή δεν υποχωρούσε καθόλου στις απαιτήσει των υποτακτικών του. Εν όμως εστενοχωρεί το πολύ, διότι ούτε αυτούς ωφελούσε, ούτε ο ίδιος μπορούσε να ακολουθήσει άνετα το ασκητικό του πρόγραμμα. Γι' αυτό και τους έλεγε, να φύγετε πατέρες, πηγαίνετε αλλού, εγώ δεν μπορώ να σας κυβερνήσω, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ησυχαστή. Δεν μπορώ να σε σηκώσω. Αυτοί όμως, έπου δεν είναι λόγο, ήθελαν να αποχωρήσουν από κοντά του. Ο γέροντας πολύ εθλίβετο γι' αυτό. Είχε μεγάλο πόθο να μεταδώσει το πνευματικό του πλούτο, αλλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα και μαγικά. Πρέπει και ο υποτασόμενος να κοπιάσει ανάλογα. Οι θλίψεις και η στενοχώρια του γέροντος για την πνευματική αδυναμία των υποτακτικών του ήταν απίστευτα μεγάλη. Μάλιστα είδε και ένα όραμα ο γέροντας, στο οποίο άκουσε φωνή να λέει «Τι το όφελος, αν έχουν τον δάσκαλο μπροστά και να μην ακούν ό,τι τους λέει ο δάσκαλος, τι το όφελος, έτσι κατάλαβε πλέον εξιδίας πείρα για ποιον λόγο ήταν τόσο διστακτικό ο μεγάλος γέροντας Καλίνικος να παίρνει υποτακτικούς». Αυτή η στενοχώρια του γέροντος Ιωσήφ φαίνεται από τις ακόλουθες γραμμές που έγραψε εκείνον τον καιρό. «Βλέπω την ψυχή μου νεκράν και στενάζω επάνω αυτής. Πάσχο ανησυχών διενέα ψυχάς που μου εμποδίζουν τον δρόμο διότι φέρω ευθύνην και οδυνόμαι επειδή άλλα ήσαν εκείνα τα χρόνια που έδιδαν δύναμην και ισχύν εις τους μοναχούς. Το συντετριμένο του σώμα από την κακοπάθεια της ασκήσεως είχε γίνει ευαίσθητο στις αρρώστιας και στον κόπο. Σαν μόνιμη παρηγοριά του έμεινε η πίστη και η προσευχή. Αλλά και αυτά κατά παραχώρηση Θεού εξιστένησαν λίγο και τότε κορυφώθηκε πλέον η λύπη του αγωνιστού γέροντος Ιωσήφ μια φορά που βρισκόταν σε μεγάλη θλίψη από όλα τα νωτέρω, ενώ προσευχόταν με τα και πόνου μέσα στο σκοτάδι, στο κελί του, ήλθεν σε θεωρία και έλαμψαν τα πάντα γύρω του από υπερφυσικό φως. Και τότε είδε τον Κύριο ζώντα σε φυσικό μέγεθος επί του σταυρού καρφωμένου, όλων εν μέσω ακτής του φωτός. Από τα πανάχραντα χέρια και τα πόδια του έτρεχε άφθονο αίμα. Και τότε έγειρε την κεφαλή ο Χριστός προς τον γέροντα και του είπε ιδε πόσα υπέφερα διέ την αγάπη σου». «Συ τι υποφέρεις» «Εσύ δεν μπορείς να υπομείνεις μία θλίψη» Και πάλιν έγινε σκοτάδι. Και με τον λόγο αυτό διελήθη η λύπη «Επληρώθη χαράς και ειρήνης ο γέροντα και έχισε ποταμούς δακρύων διώνοντας την αγάπη του Θεού και θαυμάζοντας την άπειρη συγκατάβαση του Κυρίου». Και από τότε πήρε μεγάλη παρηγοριά στις θλίψεις, στα βάσανα και στους πειρασμούς. Δυνάμωσε ψυχικά και έτσι υπέμεινε αυτούς τους ανθρώπους έω ότου μόνοι τους ανεχώρησαν. Ο πατήρ Γεράσιμος μενάγια ο πατέρα Ιεράσιμος ήταν από ονομαστή και πλούσια οικογένεια των Αθηνών και είχε σπουδάσει χημικός στη Ζηρίχη της Ελβετίας. Εκεί νεαρός και πάνω στην ηλικία της νεότητός του και των αμφισβητήσεων διαβρώθηκε στην πίστη του, διότι τότε στα πανεπιστήμια της Δύσης δίδασκαν αναγκαστικά την αθειστική εξέλιξη. Χωρί Θεό τα πάντα επιτρέπονται. Κατόπιν έμπλεξε με τον πνευματισμό την δαιμονική αυτή μάστιγα. Ο Θεός όμως από αυτήν την ανάμιξη έβγαλε ένα καλό. Γνώρισε ο νεαρός Μενάγιας πως υπάρχει πνευματικός κόσμος και δαιμόνια. Το όσο δεν τρόμαξε, ώστε εγκατέλειψε τον αθεισμό και τον πνευματισμό και στράφηκε ολόψυχα στην ευαγγελική διδασκαλία του Χριστού. Το 1905 σταμάτησε για λίγο τις σπουδέ του για να καταταγεί ως αντάρτης στο σώμα του Παύλου Μελά. Το 1920 σε ηλικία 39 ετών πήγε στο Άγιο Νόρος και έγινε υποτακτικός του γέροντος Καλινίκου του Ησυχαστού. Δυστυχώς όμως τον τυρανούσαν τρεις ανίατες ασθένειες και επειδή από το κλίμα των κατουνακίων δεν εβοηθεί το, ο γέροντάς του το 1925 τον έστειλε να μείνει στον Άγιο Βασίλειο μέρος ξηρό και ησυχαστικό. Ο γέροντας Ιωσήφ έφτασε εκεί τρία χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1928. Μετά από μερικά χρόνια και με την παρότρινση άλλων ασκητών πήγε στον γέροντα Ιωσήφ ο πατήρ Γεράσιμος, και του εκμυστηρεύτηκε τις δυσκολίες από τις ασθένειές του. Η συνάντηση θα πρέπει να έγινε στα τέλη του 1934. Ο γέροντα μόλις του μίλησε ο πατήρ Γεράσιμος, τον συμπόνεσε και του λέει «Κάτσε εδώ και μπορώ να σε βοηθήσω». Μαζί του κουβαλούσε ο πατήρ Γεράσιμος μια μικρή βαλίτσα. Το ρώτησε λοιπόν ο γέροντα. Εδώ μέσα τι έχεις Φάρμακα γέροντα Λοιπόν Γίνεσαι αμέσως καλά Μόνο να πιστεύσει Ότι δύναται ο Θεός να σε θεραπεύσει Θα απετάξεις όλα αυτά τα φάρμακα Τα μπουκάλια και τις ενέσεις Κάτω στα βράχια Του το είπε διότι κατάλαβε Ότι ήταν προσκολημένος στα φάρμακα Μα γέροντα δυσκολεύομαι του λέει ο πατήρ Γεράσιμος. του ξαναλέει ο γέροντας πέταξε τα όλα αυτά και ό,τι θα σου δώσω εγώ θα το πάρεις και θα γίνεις καλά μα γέροντα άμα δεν πάρω τα φάρμακά μου θα πεθάνω θα σου πω εγώ τι θα πάρεις και θα γίνεις καλά και τι να πάρω να φας σαρδέλες ακαθάριστες παστές και παρά τι λογικές του αντιδράσεις, ο γέροντας του τόνισε «Πρέπει να αφήσεις όλη σου την ελπίδα στον Θεό και αφήνοντας την κοσμική ιατρική γνώση να ακολουθήσεις την πίστη και αντί δέκα φορές όπου τρως την ημέρα θα τρως μία. Και αν πεθάνω, να πεθάνω μήρθαμε εδώ. Μη δηλειάζεις, μα δεν μπορώ». Τι άλλο να σου πω, ή θα μ ακούσεις, ή το πρωί πήγαινε κάπου αλλού. Μα γέροντα, εγώ κοντά σου ήλθα να με κάνεις καλά. Σου είπα, εδώ για να μείνεις θέλω δύο πράγματα. Να πετάξεις τα φάρμακα και να τρως μια φορά την ημέρα. Μα γέροντα, αυτό δεν γίνεται. Πολύ καλά, όπως αναπάβεσαι, τότε φύγε. Δεν μπορώ γέροντα. Υπέφερε πολύ ο γέροντας προσπαθώντας να τον πείσει διότι ούτε τον άφηνε να φύγει ούτε και ήθελε να πιστεύσει. Έτσι η πρώτη συνάντησή τους στάθηκε άκαρπη διότι ο πατήρ Γεράσιμος σκεπτόταν τα πράγματα με τη λογική αφού μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει έμπρακτα την δύναμη της πίστεως. Μόλις όμως ο πατήρ Γεράσιμος πήγε στο κελάκι του το ίδιο βράδυ είδε θεϊκό όραμα με άγγελο Κυρίου που τον παρότρινε επιτακτικά να κάνει υπακοή στον γέροντα Ιωσήφ. «Ότι σου πει κάνε και θα γίνεις καλά» του είπε ο άγγελος. Μόλις άκουσε αυτά τα αγγελικά λόγια τρέχει αμέσως στον γέροντα και του φωνάζει «Γέροντα, γέροντα, ό,τι μου πει θα κάνω». Θέλω να κάνεις υπακοή από τώρα. Ναι γέροντα, να είναι ευλογημένο. Στρώνεται αμέσως τράπεζα και του προσφέρονται τρεις παστές σαρδέλες που τις έφαγε αμέσως μαζί με τα κεφάλια. Και ο Θεός μόνον τρεις ημέρες αρκέστηκε να τον δοκιμάσει διότι ο γέροντας εκτενώς γι' αυτόν προσευχόταν. Μετά από τρεις ημέρες, τη νύχτα, είδε όραμα ο γέροντας ότι τον πατέρα Γεράσιμο τον είχε τυλίξει ένας δράκοντας από τα πόδια μέχρι πάνω στο λαιμό και προσπαθούσε να τον πνίξει. Και φώναζε απελπισμένα με άγριες φωνές στον γέροντα να τον σώσει. Ο γέροντας βγήκε στο μπαλκονάκι κρατώντας στο δεξί του χέρι ένα περιστέρι και του λέει γεράσιμε μη φοβάσαι, αυτό το περιστέρι θα έρθει και θα σκοτώσει τον δράκοντα ο οποίος σε πνίγει τώρα όπως το είπε έτσι και έγινε έφυγε το περιστέρι και πήγε και κτύπησε δύο-τρεις φορές το κεφάλι του δράκοντος και τον σκότωσε αυτά όλα στο όραμα με το που συνήλθε από την οπτασία ο γέροντα: να και έρχεται ο πατήρ Γεράσιμος και του λέγει καταχαρούμενο. έγινα τελείω καλά δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Οι τρεις αρρώστιες έφυγαν και όντως αποκατεστάθη το σώμα μου ως μικρού παιδίου. Σύμφωνα δε με την εντολή του γέροντος, τις δύο κάσες με τα φάρμακα τις πέταξε στον κρεμό. Από τότε έζησε απειλαγμένος από τις αρρώστιες, τρώγοντας μια φορά την ημέρα. Έκτοτε ο πατήρ Γεράσιμος ευλαβεί το πολύ τον γέροντα μα και ο γέροντας τον αγαπούσε σαν παιδί του. Ο πατήρι Ιεράσιμος Μενάγιας πολύ βοήθησε το Άγιο Όρος κατά τη γερμανική κατοχή. Επειδή ήξερε τα γερμανικά μετέφρασε επιστολή της Ιεράς Κοινότητος προς τον ίδιο τον Χίτλερ ζητώντας την προστασία του Άγιου Όρους διότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος από τους Βουλγάρους και τους Ιταλούς. Και ο Χίτλερ ανταποκρινόμενος σε αυτήν την επιστολή, έθεσε υπό την προσωπική του προστασία το Άγιον Όρος. Επίσης, με την ταλαντούχο προσωπικότητά του, μεσίτευε τους Γερμανούς και γλίδωσε πολλούς πατέρες από σίγουρη εκτέλεση. Βοήθησε για τους πατέρες στα Κατουνάκια, όταν κινδύνευσαν να πεθάνουν από την πίνα. Επικοινώνησε με τον Γερμανό διοικητή της Καριές, τον ταγματάρχη Στέγκερ και εκείνος ειδοποίησε και στάλισαν τρεις χιλιάδες οκάδες σιτάρι και το μοιράστηκαν όλοι εκεί οι ασκητές. Περίπου πέντε σημερινή τόνη. Όταν έφυγε όμως ο πατήρ Γεράσιμος από τον Γέροντα Ιωσήφ, αρρώστησε και πάλι. Επιστρέφει αμέσως τον Γέροντα και του λέει «Γέροντα, η μια από τι αρρώστιε που είχα επανήλθε. Τι λογισμού είχε πριν ξαναγυρίσει η ασθένεια, Να, είχα τον λογισμό. Τώρα που πέταξε όλα τα φάρμακά σου, τι θα κάνει αν ξαναρωτήσει εδώ στην έρημο που δεν υπάρχουν φάρμακα, Αυτό είναι. Λόγω τη απιστία σου, η αρρώστια ήλθε πίσω. Γέροντα, σε παρακαλώ. Κάνε με καλά και θα προσέχω άλλη φορά να μην δυσπιστήσω. Όχι. Φαίνεται να είναι θέλημα Θεού να έχεις αυτόν τον Σταυρό. Σου φτάνει που έγινες καλά από τις άλλες δύο αρωστιές. Τώρα θα κάνεις υπομονή για να πάρεις και μισθό. Και έτσι αναγκάστηκε να βγει έξω στον κόσμο για να ανακουφιστεί λίγο από την ασθένεια. Γύρισε όμως και συνέχισε να ζει στην απαράκλητο εκείνη έρημο με πολλή αυταπάρνηση και συνέπεια. Το 1957 όταν έμαθε ο γέροντα ότι ο πατήρ Γεράσιμος ήλθε στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου και ήταν στα τελευταία του, είπε σε έναν υποτακτικό του «Πάρε παξιμάδι και πήγαινε το και να του πεις ότι το στέλνω εγώ». Πήγε ο υποτακτικός και του λέει σου τα στέλνει ο γέροντας Ιωσήφ Ανακάθισε στο στρώμα και λέει με θαυμασμό: Ποιος ο γέροντάς μου Ξέρεις τι γέροντα έχετε Είστε ευτυχεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την παραμονή μου κοντά του Αυτές ήταν οι καλύτερες ημέρες της ζωής μου Όσο ήμουν κοντά του ήμουν μοναχός «Άπαξ και έφυγα από τον γέροντα Ιωσήφ, πάει η καλογερική μου» και με δάκρυα είπε «Να του πεις την μετάνοια μου». Αξίζει να σημειώσουμε πως ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας παρόλα τα βάσανα των ασθενιών του έζησε με εξαιρετική συνέπεια την ασκητική ζωή και άφησε άριστες εντυπώσεις σε όλο το Άγιον Όρος ο πατήρ Αθανάσιος Καμπανάος. Ο γέροντας Αθανάσιος, Κατακόσμων σπυρίδων Καμπανάος, γεννήθηκε στην Αίγινα το 1867. Στον κόσμο ήταν εξαιρετικός γιατρός και είχε σπουδάσει στο Παρίσι και στην Βιέννη. Το 1898 και σε ηλικία 31 ετών Παράτησε την μάτια η κοσμική δόξα και ήλθε να μονάσει στην μεγίστη Λάβρα. Έκαρι μοναχός δύο χρόνια αργότερα, το 1901, και επειδή ήταν πολύ ενάρετος, σύντομα εκλέχθηκε και προϊστάμενος της Μονής. Ζούσε με πολύ ευλάβεια και συνέπεια στη μοναχική ζωή. Η καλοσύνη του, η ανεξικακία του και η φιλαδελφία του ήσαν ο γερο Αθανάσιο διάβαζε με ακόρεστη δίψα και μεγάλη ευλάβεια τα συγγράμματα των πατέρων. Μάλιστα, στάθηκε ο ίδιος και ο ιδρυτής του περιοδικού Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη που εξέδεστον Βόλο ο μακαριστός Κύριος Σωτήριος Σχοινάς. Μα καθώς διάβαζε συνεχώς τα πατερικά βιβλία, του γεννήθηκε ο πόθος του ερημητισμού. Έλα όμως που τα χρόνια είχαν ήδη περάσει και εντωμεταξύ από ασθένεια είχε γίνει και λίγο σωματώδης. Δεν μπορούσε να γίνει ερημίτης γιατί και ηλικιωμένο ήταν και εύσωμος. Αλλά είχε μεγάλο πόθο. Τελικά γύρω στα 1935 και στην προχωρημένη ηλικία των 68 ετών από κάπου έμαθε ότι υπάρχει κάποιος μεγάλος ασκητής στον Άγιο Βασίλειο με το όνομα Ιωσήφ. Μόλις το έμαθε, παίρνει τα πράγματά του, τα χρήματά του και τα βιβλία του, τα φορτώνει στο ζώο, παίρνει και έναν βοηθό και πάει στον γέροντα πάνω στον Άγιο Βασίλιο. Σε εκείνη την προχωρημένη ηλικία ήθελε να ασκητεύσει γι' αυτό και έλεγε Πάω να μονάσω στον γέροντα Ιωσήφ που ήταν κατά τριάντα χρόνια μικρότερός του. Όταν έφτασε ο πατήρ Αθανάσης στον Άγιο Βασίλειο και είδε τον γέροντα Ιωσήφ του λέει «Γέροντά μου ήρθα να σκητέψω κοντά σου. Άγιε γέροντα ακούω για σένα». «Λάθος ακούς». «Όχι. Θα καθίσω». Βρέα γιατρέ μου, εδώ δεν μπορείς να καθίσεις εσύ. Εδώ είναι πολύ σκληρά τα πράγματα. Εσύ είσαι τόσο γέρος και σωματώδης. Θα προσπαθήσω με τη χάρη του Θεού θα δινηθώ. Δεν θα μπορέσεις για μου με τίποτα. Όχι, θα κάτσω εδώ. Φαίνεται, είχε θυμηθεί τον Αβά Παύλο τον Απλό που με την πολλή επιμονή του πέτυχε να τον κρατήσει ο Μέγας Αντώνιος. Γι' αυτό έλεγε. Δεν φεύγω. Τι θες και ήρθες σε μένα. Δεν κάθες στη λαύρα σου, που έχεις όλη την ανάπαυσή σου, έχεις την τιμή σου, την αξία σου, έχεις το σεβασμό από τους πατέρες, είσαι και προϊστάμενος, άντε πήγαινε και κάνε κανένα καλό στους ανθρώπους. Ήρθα να σκητέψω, να σώσω την ψυχή μου. Τώρα στα γεράματα θα σκητέψεις, δεν μπορείς εδώ να μείνεις. Θα μείνω. Εγώ θα καθίσω στον γέροντα Ιωσήφ. Εδώ είναι αυστηρά γιατρε. Εδώ δεν θα μιλάς. Να είναι ευλογημένο. Ε, δοκίμασε. Κάτσε. Έτσι έμεινε κοντά στον γέροντα. μεταξύ εκείνη την εποχή ήταν εκεί ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας και ένας φαρμακοποιός, πατήρ Αθανάσιος Βαλσαμάκης και συνεχώς τους έλεγε ο γέροντας «Τι θέλατε και ήρθατε εδώ. Δεν πάτε σάρα μοναστηρία. Δεν μπορείτε εδώ. Με την ευχή σας μπορούμε. Θα μείνουμε. Αν θα μείνετε εδώ θα κλείσετε τα στόματά σας. Δεν θα αργολογείτε καθόλου. Δεν θα μιλάτε. Εδώ δεν χωρούν συζητήσεις. Σιωπή και ευχή. Μπορείτε. Δυνάμεθα άπαξ και σας πιάσω να μιλάτε θα πάρετε δρόμο όλοι όχι, όχι, θα αγωνιστόμεν θα το δούμε αυτό στην πράξη εν τω μεταξύ ήσαν και οι τρεις τους επιστήμονες και από συγγενείς κλάδους είχαν λοιπόν πολλά κοινά πέρασαν μία, δύο, τρεις μέρες και τους τσακώνει ο γέροντας και τους τρεις να μιλάνε γιατρέ δεν σου είπα ευλόγησον να σηκωθείτε να φύγετε. Α, ακούσε εκεί να πιάσουν την αργολογία. Εσύ γιατρέ δεν είπε πως δίνασαι να σιωπήσεις και να ασκηθείς. Γέροντά μου, γέροντά μου, σκληρός ο λόγος. Ούδι με θα πει των λόγων τούτων. Άμα δεν μπορείς να πας στο μοναστήρι σου. Εδώ σιωπή. Όχι, ρήματα ζωής αιώνιου έχεις και πού θα απέλθουμε; να απέλθεις στο μοναστήρι σου εδώ δεν μπορείς να καθίσεις. Δεν φεύγουμε έναν γέροντα κάναμε φωνάζει ο πατήρ Αρσένιος γέροντα προκοπή δεν έχουν είναι μεγάλοι άνθρωποι δεν αλλάζουν πάμε να φύγουμε και με το που τελείωσε τον λόγο του βουτάει τον Γέροντα από το χέρι και τον τραβούσε. Πιάνουν και οι επιστήμονες το άλλο χέρι του Γέροντος και άρχισαν να τον τραβούν προς τη δική τους μεριά. Και στη μέση ο Γέροντας σαν ζωντανή διελκυστίνδα. «Δικός μας ο Γέροντας», φώναζαν οι επιστήμονες, «δικός μου ο Γέροντας», φώναζε ο πατήρ Αρσένιος, «δικός μας ο Γέροντας», «δικός μου ο Γέροντας» και τραβούσαν, ο γέροντας. Βρε, παιδιά. Θα μου βγάλετε τα χέρια. Νικά ο πατήρ Αρσένιος, ποιος ξέρει πώς τα κατάφερε και παίρνει τον γέροντα και φεύγουν χειμώνα καιρό για τον άθονα. Ανέβαιναν, ανέβαιναν ασταμάτητα. Όταν άρχισε να νυχτώνει, έπεσε τόση πυκνή ομίχλη ώστε δεν έβλεπαν ούτε βήμα μπροστά τους, Λέω ο στον τον πατήρ Αρσένιο. Αρσένιε, να σταθούμε εδώ κάπου γιατί θα πέσουμε σε κανένα κρεμό αφού δεν βλέπουμε όχι να περπατήσουμε κάθισε εδώ θα πέσουμε στον κρεμό να είναι ευλογημένο και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα έξω στην Ήπεθρο ψηλά στην κορυφή το κρύο ήταν πολύ δυνατό τα ρούχα του είχαν γίνει κρίσταλο από την παγωνιά τι να κάνουν μετάνοιες όλο το βράδυ η άσκηση αλλά και για να ρισταθούν. Και όταν ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, είδαν ότι πράγματι ήταν στο χείλος ενός γκρεμού με βάθος εκατοντάδων μέτρων. Λίγο να εκείνη το μια πέτρα, θα έπεφταν και θα εφονέβοντο. Αλλά ο γέροντας με τα νοερά καθαρά μάτια της ψυχής του, είδε τον γκρεμό και σταμάτησαν εκεί. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα Τελειώσουμε σήμερα την εκπομπή μας, διότι υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο που ακολουθεί, τα μήλα της Παναγίας, το οποίο θα πρέπει πρώτα Θεό να το δούμε στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε!